Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλου. Ό,τι συμβαίνει στι γειτονιές τη Ελλάδα. Για εμπρισμό από αμέλεια κρατείται η μητέρα του τετράχρονου αγοριού που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μέθη στο Αγλαίο Κυριακού μετά τον απεγκλωβισμό του χθε από το φλεγόμενο σπίτι τη οικογένεια. Με εισαγγελική παραγγελία διερευνώνται οι συνθήκε διαβίωση των παιδιών που ζούσαν στο σπίτι με κομμένο ρεύμα και κεριά για φω. Ερτ Λάρισα Μάνια Μπουσιάρη. Θεατρικό δρόμενο με θελοντές και πολίτες αναφορικά με την έμφυλη βία διοργανώνει αύριο στις 11 το πρωί μπροστά στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολη στο Συμβουλευτικό Κέντρο Εποστήριξης Γυναικών Θυμάτων βία του Δήμου σε συνεργασία με την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και τη Θεατρική Ομάδα Η Συνάντηση. Καμπάνια ενημέρωση διοργανώνει το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσα αύριο στι 10 το πρωί στην κεντρική πλατεία τη πόλη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την Εξάλληψη τη Βία κατά των Γυναικών. Δωραμητρά Καρδίτσα, δίκτυο Θεσσαλία τη ΕΡΤ. Τη <Τι> Θράκη επισκέπτεται αύριο ο πρωθυπουργό τη χώρα Αλέξη Τσίπρας όπου θα περιοδέψει και στι τρει πρωτεύουσε Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή και Εξάντη. ΕΡΤ Κομωτινή, Παναγείο τη Αντιφασιστικό συλλαγητήριο πραγματοποιείται σήμερα στις 7 το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Χίου με κάλεσμα συλλογικών φορέων. Μετά τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας στο προσφυγικό καταβλισμό της Σούδας. Θα ακολουθήσει πορεία στην αστυνομική διάρκτηση Χίου και μέχρι τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Για την Αρτεγέω από τη Χίο, Τη συμπαράστασή του τους εργαζόμενους του ΚΤΕΛ Μεσυνία, οι οποίοι πιέζονται από τη διοίκηση της εταιρεία να υπογράψουν ατομική σύμβαση εργασίας με μείωση αποδοχών, απειλούμενη ακόμα και μία πώληση, εκφράζει η γραμματεία του Πανεργατικού γνωστικού μετόπου Μεσσηνίας, η οποία καλή και τα σωματεία της περιοχής να κάνουν το ίδιο. Για την ΕΡΤ Καλαμάτας, Βαγγέλης Ποτέας. Μειωμένη κατά 30% εμφανίζεται η κίνηση στο πετρελαιοθέραμα στην Καβάλα σε σχέση με πέρσι. Σάκη, ζεστά, Ερτ Καβάλλα. Σε καταγγελία των συμβάσεων προμήθεια ηλεκτρική ενέργεια στι εγκαταστάσει τη Δημοτική Επιχείρηση ίδρυψη Αποχέτευση Ακίνθου, προχωράει η ΔΕΗ λόγω των υπέροχων χρεών τη Δημοτική Επιχείρηση και του πρώην Συνδέσμου ίδρυψη, που αγγίζουν το συνολικό ποσό των 6,4 εκατομμυρίων ευρώ για την Ερτ τη Ακίνθου Επίθεση με μπογιέσα από ομάδα περίπου 10 ατόμων δέχτηκαν χτε το απόγευμα ο καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλία Γιώργος Σταμπουλή και ο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Στάθης Τσοτσορός, ο οποίο βρέθηκε στο βόλο με αφορμή ομιλία του σε διατμηματικό σεμινάριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλία. Τη φασιστική, όπω τη χαρακτήρισε επίθεση, καταδίκασε με ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ για την Βόλου, Μαρία Δημητρίου. Αναστάτωση και αντιδράση στη Φιλιππιάδα μετά τη διάγνωση κρουσμάτων υπατήτητα Α σε τρία προσφυγόπουλα και τον εργαστηριακό έλεγχο από το νοσοκομείο Άρτας, ακόμα ενό προσφυγόπουλου με παρεμφερή συμπτώματα. Σωτήρης Αργύρης, Ερτιοανίνων. Την παρέμβαση του Πρωθυπουργού και Βουλευτή Ιρακλίου Αλέξη Τσίπρα, για την τεράστια ζημιά που έχει υποστεί η ελαιοπαραγωγή στην Κρήτη, λόγω δάκου και ανομβρία, ζητεί με επιστολή του Πρόεδρο τη Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Ανδ την έντονη ανησυχία του εκφράζουν οι αρχέ, οι φορείς και οι κάτοικοι τη Ικαρίας προ όλου του αρμοδίους για την μη υλοποίηση του έργου Περιφερειακή Οδό Οικισμού Ευδήλου και απαιτούν το έργο να ενταχθεί άμεσα στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και να δρομολογηθεί η εκτέλεσή του καθώ οι λόγοι που το ενέταξαν στο ΕΣΠΑ τη προηγούμενη περίοδου όχι μόνο ισχύουν ακόμη αλλά έχουν προκύψει και νέα δεδομένα που ενισχύουν τη σκοπιμότητα λειτουργία Γιώργο Βιτσαρά από την Ικαρία για την Ερταγ Επανέρχονται οι επιχειρηματίε στην ΣΑΜΟ με επιστολή μέσω του Επιμελητηρίου στι αναγκαίε διορθώσει που πρέπει να γίνουν στι συγκοινωνίε. ΣΑΜΟΣ για την Αρτεγέου Χάρι Ζαμουδάκη. Αντιπροσωπεία του Δήμου Ορδέα θα παραστήσει τι εκδηλώσει τη 23η επαιτίου τη Ανταλλαγή Πληθυσμού μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία που διαργανώνει από την Παρασκευή έω και την Κυριακή ο Δήμο Αυγγιλάρ, εκεί όπου μετά το 1922 εγκαταστάθηκαν μουσουμάνοι προερχόμενοι από το εμπόριο Ορδέα. Από την Αρτο Χωζάννη Μάκη Μέσω κεντρικού σερβερ θα ελέγχονται οι υπηρεσίες, διευθύνσεις και τμήματα του Δήμου Ρόδου και όπως ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος οικονομικών Σάββας Διακοσταματίου θα δοθεί πλέον η δυνατότητα να αυξήσει τις ταχύτητες, να ενισχύσει την ασφάλεια των δεδομένων και να αλλάξει τα πάντα στη λειτουργία των υπηρεσιών και στην εξυπηρέτηση του πολίτη για την Ερτρόδου Αριστίδης Μιαούλης. Η Ένωση για την ανάδεξη τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας διοργανώνει επιμορφωτική συνάντηση με θέμα «Πάνφυλος ο Αμφιπολίτης ο Μετανάστης Ζωγράφος» το Σάββατο 26 Νοεμβρίου. Για την ΕΡΤΣ ΕΡΟΝ, Λεωνίδας Κασάπης. Εβδομάδα Τέχνης και Δημιουργίας διοργανώνεται για τέταρτη φορά στη Βιτίνα. Τα εγγένεια θα γίνουν το Σάββατο και η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 4 Δεκεμβρίου. Δεκεμβρί Μουσική βραδιά με τίτλο «Η γυναίκες στο ελληνικό τραγούδο» διοργανώνει ο Οργανισμός Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρέσπες στο πλαίσιο του New Πρέσπα Festival για την Airflorνα στο Μαΐα Δάμ. Ήταν «Η ειδήσει από την Περιφέρεια» σε τίτλους.